Το περασμένο Σάββατο ολοκληρώσαμε το θέμα περί βλασφημίας. και για να συνοψίσω αυτά τα οποία είπαμε επαναλαμβάνω ότι η βλασφημία των θείων προσώπων του Κυρίου μας πρώτα-πρώτα, της Υπεραγίας Δεσποίνης Ιμών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πάντων των Αγίων, είναι το βαρύτατο αμάρτημα μπροστά στο οποίο χρειούν όλα τα άλλα αμαρτήματα. Όποια κι αν είναι αυτά, με όποιο κι αν συγκρίνεις, η βλασφημία θα τη βρει πολύ μικρότερη, η βλασφημία υπερέχει, η βλασφημία είναι το άκρο νάο της αμαρτίας ακόμα είπαμε και από το φόνο, ακόμα και από τα αμαρτήματα της αρκός, τα άνομα, τα παράνομα, τα ανώμαλα, όλα αυτά τα οποία πραγματικά συχαίνεται, βδελύσετε. όχι μόνο ο Κύριος αλλά και κάθε υγιής νους Όλα αυτά μπροστά στο αμάρτημα της βλασφημίας είναι ένα μηδέν. Διότι, είπαμε, η βλασφημία είναι άδικο. Αδική. Ο Θεός, τον βλαστιμά στο Θεό, την Παναγία χωρίς να σου φταίει. Δεν σου έκαναν τίποτα. Είναι άδικο, διότι στρέφεσαι κατά του Κυρίου μας, ο οποίος μόνο ευεργεσίες προσφέρει, μόνο τα αγαθά Του μας προσφέρει, μας δίνει. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός Τον ειδίκησε, κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Θεός Τον εγκατέλειψε, Του στέρισε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, είναι, είπαμε, το κορυφαίο των αμαρτημάτων, διότι, αυτό το αμάρτημα και ο ίδιος ο σατανάς, δεν τολμά ποτέ να το πράξει. Και επομένως, η βλάσφημοι είναι χειρότερη του δαίμονους. Ο βλάσφημος, πείτε το σας παρακαλώ, ιδιαίτερα αυτό να τονιστεί, κυρίως στους βλασφήμους, οι οποίοι πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι βλασφημούν από συνήθεια. Πείτε τους αυτούς που έχουν έστω λίγο φόβο Θεού, που θέλουν να πηγαίνουν έστω και αραιά στην Εκκλησία, να προσκυνούν τον Κύριο, να φυλάγονται από τον δαίμονα. Σε αυτούς τους ανθρώπους πείτε ότι με την αμαρτία τους αυτή γίνονται χειρότεροι του δαίμονος. Υποβιβάζονται και η κόλαση που τους περιμένει είναι χειρότερη ακόμα και από αυτήν την κόλαση των δαιμόνων. Επίση είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Άγιοι της Εκκλησίας μας πώς αντέδρασαν. Ο Άγιος Πολύκαρπος, τον οποίο θα εορτάσουμε σε λίγες ημέρες, στις 23 του Φεβρουαρίου, αν διαβάσετε τη ζωή του θα δείτε ότι ο έπαρχος δεν του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστόν, απλώς του είπε μια βλαστήμια μια φέση". Δεν θέλουμε πολλά πράγματα. Έτσι μία κουβέντα εναντίον του Χριστού πες και τύρισε την πίστη σου, κράτησε την πίστη σου. Απλώς βλαστήμα έτσι να κλιτώσεις. «Σε λυπάμαι, του λέει Γέρος άνθρωπος 86 χρονών. Και απήντησε ο Άγιος Φολίκαρπος με τα εξής λόγια τα οποία έμειναν στην ιστορία. «Ογδοείκοντα και έξι έτη δουλεύω αυτό και ουδέν με ειδίκησε». 86 χρόνια λέει τον υπηρετό και σε τίποτα ποτέ δε με αδίκησε και πως δύναμε βλασφημισε τον βασιλέα μου τον Σωσαντάμε και πως μου λες να βλασφημίσω τον βασιλέα μου ο οποίος έχει στο σταυρό το τίμιό του αίμα για να με σώσει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπαμε λέει ότι να μου βρήσεις τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τα αδέρφια μου θα σφίξω την καρδιά μου, γιατί πρέπει να σε συγχωρήσω κατά τον λόγων του Κυρίου. Αλλά να μου βλαστημήσεις τον Κύριο, δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πιο τολμηρός από όλους, λέγει και συνιστά σε αυτούς οι οποίοι ακούν τις βλαστήμιες, κάν του λέει του βλάστημου μία υπόδειξη, δεν σε άκουσε, ξαναβλαστήμησε, σήκω το χέρι σου. Σπάς του τα δόντια, Αγία σου τη χείρα σου. Είναι σαφέστατος. Γιατί έτσι ομολογούσαν οι άγιοι της Εκκλησίας μας το όνομα του κυρίου. Δεν εσήκωναν συγκαταβάσεις, δεν έκαναν συγκαταβάσεις μπροστά σε αυτό το φοβερό και τρομερό αμάρτημα. Δεν οπισθοχωρούσαν. Διότι ο Χριστός ήταν και είναι και θα είναι το πλέον αγαπητό πρόσωπο για κάθε χριστιανή ψυχή που πονάει για το Χριστό αν τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, τη μάνα, σου, τον Πατέρα σου δεν ανέχεσαι να τους βλαστημούν πως ανέχεσαι τον Χριστόν. πως ανέχεσαι την Παναγία, πως ανέχεσαι τους Αγίους. Πως! Πώς τους ανέχεσαι! Ώστε ο άντρα σου και η γυναίκα σου και η μάνα σου και πατέρα πατέρας και τα παιδιά σου είναι ανώταλοι του Χριστού. Εκεί αντιδράσει επανασταλάτιες κινείς γη και ουρανού, κάνεις μήνυση Σηκώνεις κατρώνια και φέρνεις τα κεφάλια, βγάζεις μαχαίρια. Μπιστόλια καθαρίζονται μεταξύ τους γιατί του έθιξε την τιμή της οικογένειας. Ναι, να υπερασπιστείς την οικογένειά σου. Αλλά παραπάνω από την οικογένειά σου, παραπάνω από τον Χριστόν, παραπάνω από την γυναίκα σου και από τον άντρα σου υπάρχει ο Χριστός. Υπάρχει ο Χριστός. Και επίσης είπαμε, για να κλείσω το θέμα του προσθεσινό, ότι η βλασφημία, για τη βλασφημία μάλλον δεν είναι μόνο ένοχοι αυτοί που βλαστημούν, αλλά είναι και ένοχοι αυτοί οι οποίοι ακούν τη βλαστήμια και δεν διαμαρτύρονται. Και εξίσου λόγο θα δώσουμε στον Θεό, να είστε γι' αυτό. Το να ακούς τη βλασθήμια και να γελάς, ή να κουφεύεις, είναι ασιοπάς, είσαι το ίδιο ένοχος με αυτόν ο οποίος βλαστήμα; Έτσι λένε οι Άγιοι πατέρες. Και σήμερα ουσιαστικά θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Ναι μεν το θέμα είναι. της βλασφημία των Ιερών Προσώπων έκλεισε, τελείωσε, αλλά σήμερα έχουμε μια άλλη βλαστήμια. <κοί> μια άλλη βλασφήμια. <κοί> είναι η βλαστημία που δυστυχώς την έχουμε ψωμοτήρει πολύ και δεν ξέρω μήπως και από εδώ μέσα δεν λέω λέει το Χριστό, το διάβολο λέω το διάβολο λέω και μαζί με αυτή τη βλαστημία για την οποία θα αναφερθούμε θα περικλείσουμε μέσα στο ίδιο κεφάλαιο και όλες αυτές τις χειδαίες φράσεις τα χειδαία λόγια τα οποία ακούονται δυστυχώς και από χριστιανούς ακούονται από τους κοσμικούς αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι κοσμική ακούονται οι λέξεις οι οποίες πραγματικά προσβάλλουν την τιμή και την υπόλοιψη των ανθρώπων ακούς φράσεις χειδαίες Τις οποίες πραγματικά δεν θα ήθελες να ακούσεις, δεν τολμώ να τις πω, τα αρχικά θα πω. Οι λέξεις που αρχίζει από μη, οι λέξεις που αρχίζει από γάμα, όλες αυτές οι λέξεις και παρόμοιες διάθεσες λέξεις οι οποίες πραγματικά είναι φοβερές για να προφέρονται και να προβάλλονται και να λέγονται από στόματα Ορθοδόξων Χριστιανών. Εντωμένως έχουμε βλασφημία και εσχρολογία. Αυτές είναι οι λέξεις. Οι λέξεις αυτές που ανέφερα τα αρχικά τους συνιστούν το αμάρτημα της εσχρολογίας. Για να δούμε καταρχάς τη μικρά βλασφημία. Μπροστά στη μεγάλη τον απίστω σατανά ασφαλός είναι μικρότερο. Αλλά για να δούμε τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Για να δούμε τη βαρύτητα αυτού του αμαρτήματος. Δεν λέω το Χριστό. Το διάβολο λέω. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το αμάρτημα. Πρώτα πρώτα για σκέψου. Σε ποιον παραδίνεις το άλλο πρόσωπο Ή το πράγμα Ή το παιδί σου Ή τον άντρα σου Ή τη γυναίκα σου Ή τον εχθρό σου Ή το γείτονα Ή τη γειτόνισσα Ή το οποιοδήποτε πρόσωπο Σε ποιον το παραδείγει. Στο μεγαλύτερο κακούργο στοιχείο Που υπάρχει στον κόσμο Στο μεγαλύτερο δολοφόνο Που υπάρχει στον κόσμο Παραδίνεις πρόσωπα, εικόνες Θεού, ανθρώπους για τους οποίους ο κύριος έχεις το αίμα του. Τους παραδίνεις στον εχθρό της αληθείας, στον ανθρωποκτόνο όπως τον χαρακτήρισε ο κύριος. Τους παραδίνεις σε αυτόν ο οποίος χαίρεται, αρέσκεται να σκοτώνει ανθρώπους. και θα μου πεις ε εγώ το έχω κακό συνήθιο και το λέω θα πιάσει λες έτσι μου λένε μερικοί να σου πω πολλές φορές πιάνει επιτρέπει ο Κύριος και η κουβέντα σου πιάνει για να, σε, για να σε συνετίσει, για να σε πονέσει θα σας πω ένα παράδειγμα φοβερό συγκλονιστικό το οποίο το άκουσα σε κήρυγμα κάποτε λέει μία μητέρα είχε την κακιά συνήθεια να στέλνει τα παιδιά της στο σατανά στο κάθε τι έστελνε το παιδί της στο διάβολο της μίλαγε ο άντρας της, τίποτα. Της μίλαγε στα πεθερικά της, τίποτα. Της μίλαγαν οι γονείς της, τίποτα. Της μίλαγε ο κόσμος, τίποτα. Της μίλαγε ο παπάς, τίποτα. Κανείς. Δεν το κόβε. Για να τη ο Κύριος. Συνέβη κάτι το φοβερό, το οποίο δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου. Κάποια φορά βλαστήμησε το παιδί της. Και τι συνέβη. Το έλεγε ίδια. Το ομολόγησε. Πήγε να εξομολογηθεί και φοράγε μαύρα. Λέει τι έπαθες, έχασα το παιδί μου, πέθανε, όχι, τι συνέβη. Το βλαστήμισα και εκείνη τη στιγμή λέει, είδα τον νεοσφόρο, το σατανά, μαύρο και άραχνο. Μπήκε μες στο σπίτι, το πήρε το παιδί μου και του λέω που πας, λέει Δεν μου το δώσες. Και έκτοτε λέει το παιδί το έχασα. Που το έριξε, που το σκότωσε, που το τσάκισε, ο Θεός ξέρει. Πολλές φορές, λοιπόν, για να σε συνετίσει ο Κύριος, πολλές φορές, για να σου δώσει να καταλάβεις το βάρος του αμαρτήματος αυτού, το βάρος της βλασφημίας αυτής, επιτρέπει ο Κύριος να πιάσει η κουβέντα σου, Να πιάσει, να τελεσφορήσει. Άλλες φορές, όμως, όταν βλασφημήσεις ένα ξένο πρόσωπο, που δεν σου φταίει τίποτα. Που δεν έχει καμία σχέση, δεν εξαρτάται από σένα, όπως το παιδί σου παράδειγμα. Εκεί τι συμβαίνει. Θα πιάσει πάλι, αλλά εις βάρος σου. Ο Σατανά δηλαδή δεν θα πάει να πάρει αυτόν που έστειλε στο σατανά αλλά θα περιποιηθεί εσένα. έστειλες τον γείτονα, άμα γείτονας μπορεί να τον έστειλες, ο ε, κύριος δεν θέλει να πάει εσύ που έχεις το πάρε δώσε με τον διάβολο εσύ που τον πιάνεις τακτικά στο στόμα σου εσύ που έχεις αυτή την οικειότητα με τον σατανά εσένα θα σε περιποιηθεί ο σατανάς και έχουμε και εδώ τέτοιες περιπτώσεις άνθρωποι που βλαστημούσαν τακτικά τον σατανά είναι σήμερα δαιμονισμένοι δεν έπιασε τον άλλον ο διάβολος, έπιασε τον ίδιο. Επέτρεψε ο Κύριος για να συνετιστεί, να καταλάβει να μείνει άχρη καιρού, δεν ξέρουμε πόσο καιρό να μείνει δεμονισμένος ο άνθρωπος. Λοιπόν, επανέρχομαι. Σκέφτεσαι τι κάνει εκείνη τη στιγμή. Παραδίνεις τον άλλον, τον άνθρωπο, τον εχθρό σου, το παιδί σου, τον άνδρα σου, τη γυναίκα σου, τους παραδίνεις στον ανθρωποκτόνο. Και αυτό τι δείχνει, τι δείχνει. Έξυπνή είστε, δεν νομίζω ότι έχω να κάνω με καθυστερημένους. Τι δείχνει αυτό, μίσος και κακία, δεν δείχνει μίσος όταν σε παραδείνω στα χέρια ενός ανθρώπου επικίνδυνο και του δίνω αυτού του ανθρώπου το δικαίωμα και του λέω περιποιήσου τον σκότωσέ τον, κάν τον ό,τι τον αγαπάω έχεις αγάπη εκείνη τη στιγμή μα θα μου πεις το παιδί μου δεν το αγαπάω είναι δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται θες επειδή το παιδί σε πίεσε κάποια στιγμή θες επειδή το παιδί σε εξόργησε κάποια στιγμή θες επειδή το παιδί κάτι σου έκανε θες επειδή κάποια στιγμή το παιδί δημιούργησε ένα πρόβλημα η αγανακτισή σου γίνεται μίσος Μίσος εναντίον του παιδιού σου το οποίο παιδί σου του κάνεις Ότι χειρότερο θα μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος το παραδείγεις στο σοτανά. Και πολλές φορές ακούω εκεί που βρισκόμαστε μέσα στο κέντρο της Πάτρας ακούς γύρω από τις πολυκατοικίες στο διάολο, στο διάολο να φωνάζει η μάνα το παιδί στο διάολο, στο διάολο καταλαβαίνετε και ο σαντανάς Είπαμε ανθρωποκτόνος εστί. <Τι> Μα τι να κάνω! <Τι> να τον παραδώσεις στο Χριστό. <Τι> Αυτό να κάνεις. <Τι> Εκεί που τον άνθρωπο τον παραδίνεις στον σατανά είτε τον άντρα σου, είτε τη γυναίκα σου, είτε το παιδί σου, είτε τον πατέρα σου, είτε τη μάνα σου, είτε τον οποιοδήποτε Παράδοσέ τον στον Χριστό. Και άμα του πεις αυτή την ευλογημένη φράση. Άι στην ευχή. Άι στην ευχή χριστιαρέ μου. Άι στο καλό. Άι στο Χριστό που έλεγε μια γριούλα στην Αθήνα. Άι στο Χριστό παιδάκι μου. Επάνω στα νεύρα της. Τότε τον άνθρωπο τον παίρνει πράγματι ο Κύριος. Εκεί αυτή η ευχή έστω και να βγαίνει από αγανάκτηση Από το στόμα σου. Εκείνη τη στιγμή η φράση σε αυτή πιάνει. Και έχουμε και εδώ παραδείγματα φοβερά. Άνθρωποι τους οποίους επανειλημμένος η γυναίκα τους παρέδινε στο Χριστό, στο καλό, στην ευχή. Παιδιά που οι γονείς τα παρέδιναν στο καλό, στην ευχή. Μπορεί κάποτε να ήσαν ατίθασα Μπορεί κάποτε να ήσαν άγρια. Μπορεί κάποτε να ήσαν ακουμαντάριστα. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά. Τα παιδιά αυτά πράγματι εφάνηκε ότι τα κρατούσε ο Χριστός στα χέρια τους, στα χέρια του. Και άμα ο Κύριος αναλάβει κάποιον και μάλιστα όταν αυτόν τον κάποιο τον παραδίνει η ίδια η μάνα όταν ο Χριστός αναλάβει το παιδί σου θα το βγάλει οπωσδήποτε σε καλό ενώ ο σωτανάς θα το καταστρέψει ο Κύριος θα το βγάλει οπωσδήποτε σε καλό. Οι συνέπειε για να μην μακρηγορώ και πολύ οι συνέπειες του αμαρτήματος αυτού είπα σε ένα παράδειγμα Και δεν είναι μόνο αυτό, παραδείγματα που άνθρωποι παρέδιναν στον σατανά, έχουμε πάρα πάρα πολλά, έχουμε ζώα που δαιμονίστηκαν, ζώα, ακούστε γιατί λέει εγώ δεν βλαστήμαω λέει άνθρωπο, βλαστήμησα το πρόβατο, τη γίδα, μου λένε εκεί στα χωριά μπερδεύτηκε η γίδα με κάτω και την βλαστήμησα την αίσθηνα στο σωτανά Έχουμε λοιπόν περιπτώσει ζώων που δαιμονίστηκαν Ομολόγησαν άνθρωποι ότι άρχισε το ζωντανό να μιλάει Εμπήκε ο μέσα του Και άρχισε το ζωντανό να μιλάει με τη γλώσσα του δαίμονος Έχουμε περιπτώσει ζώων που δαιμονίστηκαν και αστράφησαν εναντίον του αφεντικού τους και τον σκότωσαν γιατί το αφεντικό τα παρέδωσε στον σατανά επίσης έχουμε περιπτώσεις καλά ανθρώπων ανθρώπων, πολλών ανθρώπων οι οποίοι είναι δαιμονισμένοι από βλαστήμιες των γονέων τους από βλαστήμιες άμεσων συγγενικών τους προσώπων λέγεται δεν ξέρω δεν ξέρω ότι και αυτή η κοπέλα που έχουμε εδώ στην Πάτρα ότι κάπως έτσι και αυτή δεν το ξέρω δεν το ξέρω λέγεται όμως ακούεται κάτι παρόμοιο ότι κάποτε ο γονιός της ο πατέρας της την ευλαστήμησε και έκτοτε πλέον το παιδί από τρία χρονών δεν ξέρω πόσο είναι σε αυτή την κατάσταση την άθλια Βλέπεις λοιπόν, ότι δεν είναι τόσο μικρό το αμάρτημα. Βλέπεις λοιπόν, εγώ λέω μερικές φορές το εξής. Όταν βλέπω ανθρώπους και έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε δεν βράστημα το Χριστό, ε τον σατανά τον λέω. Λέω το εξής. Αυτό που κάνεις, το ότι λες το σατανά, Διακινδυνεύεις πολύ περισσότερο τον εαυτό σου από το να βλαστημούσες τον Χριστό Προσέξτε Δεν λέω ότι είναι μεγαλύτερο το αμάρτημα Διακινδυνεύεις όμως περισσότερο, γιατί Το να βλαστημίσεις τον Χριστό Ο Κύριος κάπου μακροθυμεί Σε ανέχεται, σε συγχωρεί Σε συγχωρεί Πονάει αυτό που κάνεις Αλλά δεν εκδικείται ο Κύριος ενώ αν βλαστημάς τον σατανά, εδώ έχεις να κάνεις με κακοποιό στοιχείο ο σατανάς θα σε εκδικηθεί ο σατανάς θα σε πληρώσει για αυτό που κάνει ο σατανάς αυτό που του λες θα το κάνει οπωσδήποτε και γι' αυτό επαναλαμβάνω με τη βλαστήμια του σατανά περισσότερο διακινδυνεύεις τη θέση σου από ότι από αυτούς οι οποίοι βλαστιμούν το όνομα του Κυρίου. Και τώρα να έρθω στις άλλες λέξεις, στις εσχορολογίες. Εσχορολογίες που τις ακούς, σας είπα δυστυχώς, γυναίκες, άντρες, σας μιλάω από την πείρα μου, μέσα από το εξομολογητήριο, κοπέλες, αγόρια, κορίτσα μικρά παιδιά στο δημοτικό στο νηπιαγωγείο μου φέρουν πολλές μητέρες τα παιδιά τους μικρά, των πέντε χρονών, των τεσσάρων χρονών πριν προλάβουν ακούμε, να να πούνε μαμά λένε την βλαστήμια λένε την ισχρολογία και βέβαια τα παιδιά δεν φταίνε τα άκουσαν από κάποιο μεγαλύτερο τα άκουσαν από κάποιο πατέρα από κάποια μάνα, τα άκουσαν από κάποιους δασκάλους εντός εισαγωγικών. Τι είναι η εσχρολογία, το λέει η ίδια η λέξη, λες εσχρές λέξεις. Και εσχρές λέξεις σημαίνει, το έσχος, τι σημαίνει το έσχος, τι σημαίνει ο έσχρος, οτι χειρότερο ψυχαμένο, βρώμικο, ελεηνός. Εσύ το δοχείον του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτό είμαστε. Το σώμα μας λέει η Αγία Γραφή λέει ο Κύριος Απόστολος Φαύλος είναι ναός του ενημήν Αγίου Πνεύματος. <κυρίζει> Και εσύ από αυτό το ναό του Αγίου Πνεύματος αντί να εκφορεύονται λέξεις, φράσεις, άγιες θεοπρεπείς που να δοξάζεται το όνομα του Θεού από το στόμα βγαίνουν βρώμικες και ελεηνές λέξεις και από το στόμα που εισχωρεί και μπαίνει μέσα το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που θα πρέπει λογικά αυτό το στόμα να είναι άγιο και θεοπρεπές δυστυχώς αυτό το στόμα γίνεται βρύση μέσα από την οποία βγαίνει ο Βρώμα και δυσοδεία Λάσπη Βούρκος Ακαθαρσίες Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα πλέον Αντία καλημέρα Μη γελάτε Έτσι είναι η αλήθεια Αντία καλημέρα Τον άλλον να τον προσφωνήσεις και να τον λες μα Και να γελάει Αντία καλημέρα τον άλλο να τον υβρίζει ιδέα και να χαμογελάει. Να μην το αισθάνεται, να μην προσβάλετε, να μην συγκινείται, να μην ονοχλείται. Το θεωρεί τιμή του, το θεωρεί καυχημά του. Αρρωστήσαμε πλέον, έχουμε, έχουμε, έχουμε γίνει βλαμμένοι στο μυαλό, το έχουμε χαμένο το μυαλό. «Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών, μη εκ βορευέστο, αλίτης προς οικοδομήν» Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε λόγος σαπρός, σάπιος, βρώμικος, τι είναι το σάπιο, βρώμικο, μουχλιασμένο, βρωμάει, για πέταμα. Κάθε τέτοια κουβέντα λέει σάπια και βρώμικη μην επιτρέπετε να βγαίνει μέσα από το στόμα σας όταν θα ανοίγει το στόμα σου από μέσα να βγαίνει λόγος προς οικοδομή να βγαίνει λόγος ο οποίος να ωφελεί γι' αυτό μας το έδωσε ο Κύριος το στόμα και τη γλώσσα γι' αυτό και έχει βάλει μάλιστα δύο πραγμούς λέει ο, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρυσόστομος επειδή η γλώσσα πολλές φορές λέει ότι της κατέβει, έχει βάλει λέει ο Κύριος και τα δόντια και τα χίλια. Ούτως ώστε αν καταλάβεις ότι η γλώσσα σου είναι έτοιμη να πει άπια κουβέντα, βρώμικο λόγο, εσχρό λόγο, βλαστιμία, δάγκωσέ τη. Ξέφυγε από τα δόντια, κλείστα τα σου. Υπάρχει διπλός φραγμός, για να μην λέμε κουβέντες, σάπιες, ανόητες και αμαρτωλές. Μα δεν λέω τίποτα. Ε, ανέκδοτα λέμε. Ανέκδοτα. Λέμε ανέκδοτα, να γελάσουμε. Και έχουν μία φράση ανέκδοτα λέει «σόκιν». «Σόκιν» ανέκδοτα και εγώ τα τώρα τελευταία λέει «σόκιν» ανέκδοτα. Τι έστη σόκιν. Χιδέα. Βρώμικα που άπτονται της προσωπικής ζωής του ατόμου και το ανέχεσαι να συζητάς τέτοια πράγματα το ανέχεσαι να κουβεντιάσετε τέτοια πράγματα εσύ που είσαι παντρεμένος που έχεις γυναίκα, παιδιά, κορίτσια ανέχεσαι να κουβεντιάζονται αυτά τα πράγματα δεν τρέπεσαι λίγο εσύ γυναίκα της Εκκλησίας μάλιστα Της Εκκλησίας Μα δεν κάνουμε τίποτα κακό γελάμε Τι λέει ο Κύριος Ουέ οι γελώντες Ουέ αλλήμονος αυτούς που γελούν Και εννοεί ασφαλώς αυτούς που γελούν με τέτοια ακούσματα Αλλήμονος αυτούς που γελούν Με τέτοιες φράσεις με τέτοιες που κουβέντες, με τέτοιες χειδαίες συζητήσεις που έστως γελώντες. Αλλιώς μονός σας, εσείς που γελάτε κατά αυτό και μακάρι οι κλαίοντες. Μακάρι οι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Μακάρι αυτοί οι οποίοι πονάει η καρδιά τους και κλαίνες όταν ακούνε τέτοια προσλητικά λόγια, τέτοιες φράσεις αγανακτεί η καρδία τους και προσπαθούν να αλλάξουν την κουβέντα. Αγαπητοί αδερφοί και αδερφές, η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο μας δίνει όλες τις απαντήσεις επάνω σε όλα τα θέματα. Είναι το βιβλίο βάση του οποίου θα κριθούμε. Με το Ευαγγέλιο θα μας κρίνει ο Κύριος. Δε θα μας κρίνει ούτε με τον νόμο του Καραμαλή, ούτε με τον νόμο του Παπαντρέου, ούτε με τα άρθρα του Συντάγματος. Θα μας κρίνει με την Αγία Γραφή. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, θυμάστε τι είπε, τέλειοι γίνεστε. Όχι καλή. Ε, καλός είμαι. Ή το κόψα το τσιγάρο, ή έκοψα τη βλαστήμια. Άνθρωπος είμαι. Όχι! Ο αγώνας δεν τελειώνει. Εφόσον έχεις στόχο την τελειότητα, θα αγωνίζεσαι σε μια ζωή. Κι ας μην τη ποτέ. Και βέβαια δεν θα τη φτάσει ποτέ. Αλλά είδες τι είπε ο Κύριος. Εκεί ο στόχος σου θα είναι η που το ώστε θα αγωνίζεσαι μέχρι να πεθάνεις. Μην αρκίσαι λοιπόν. Και μην νομίζεις, μα δεν είπα τίποτα, ένα ανεκδοτάκι είπαμε, ένα αστιάκι είπαμε, να γελάσουμε μωρέ παιδάκι μου, να γελάσουμε. η γελώντες! Με τέτοια λόγια, με τέτοιους τρόπους, με τέτοια ακούσματα, αλλήμονός σου, αν συγκατατίθεσαι και αν γελάς και συμφωνείς με αυτά τα οποία λέγονται. Και τώρα, ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Έχουμε τελειώσει το Πάτερ ημών. το εξηγήσαμε την περασμένη, το περασμένο Σάββατο κατά λέξειν, και είδαμε μέσα στην Κυριακή αυτή προσευχή είπαμε λέγεται Κυριακή γιατί είναι κατασκεύασμα του ίδιου του Κυρίου στην Κυριακή, λοιπόν, αυτή προσευχή είδαμε τι συμβουλεύει ο Κύριος να παρακαλούμε τον Κύριό μας, τον Πατέρα, τον Θεό. Δεν κάναμε όμως, δεν είπαμε τη συνέχεια, ότι Σου εστίν η Βασιλεία. Αυτό που συνήθως πρέπει να το λέει ο ιερέας. Βεβαίως και εσείς θα το λέτε όταν είσαστε μόνοι σας βεβαίως στο σπίτι δεν είναι λάθος, δεν είναι κακό. Άλλωστε ο Κύριος μας την παρέδωσε πλήρη αυτή την προσευχή μαζί με το ότι σου εστίνει η βασιλεία. Επομένως στο σπίτι σας, στην ιδιωτική σας προσευχή μπορείτε αυτή την προσευχή να μην την τελειώνετε αλλά η μάσα από του πονηρού αλλά να συνεχίζετε κιόλα ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η Έτσι μας την παρέδωσε ο κύριο. ότι σου εστίνει η βασιλία εσύ είσαι ο βασιλέξ το λέει ο Κύριος αυτό ο Κύριος ο οποίος γνωρίζει την θεότητα ο Κύριος είναι ο ίδιος ο Θεός και εδώ μας μιλάει για τον πατέρα του αλλά ταυτόχρονα μιλάει και για τον εαυτό του γιατί είπαμε έχουμε πει άλλη φορά ότι η Αγία Τριάς είναι τρία πρόσωπα αλλά είναι ένας Θεός Ουσιαστικά λοιπόν μιλάει για τον εαυτό του, είμαι βασιλεύς. Η βασιλεία είναι του Θεού. Εδώ κάτω οι βασιλείς, οι κάθε τόσο αυτοί που πέρασαν ως βασιλείς, αυτοί τι είσαν ανθρωπάκια. Ότι είσαι εσύ. Και αυτοί οι άνθρωποι παρότι ζήσαν μέσα στον πλούτο, στην ευμάρεια, παρότι έζησαν μέσα στο χρυσό και στο ασίμι παρότι έζησαν μέσα στο πλούτο και στα λεφτά δεν έπαψαν κι αυτοί να είναι άνθρωποι να γερνάνε και να πεθαίνουν. Ο πραγματικός βασιλεύς είναι ένας, ο αθάνατος. Αυτού του οποίου η βασιλεία της βασιλείας αυτού, ουκέστε τέλος. Η βασιλεία του δεν τελειώνει. Κάποτε είχαμε εμεί εδώ βασιλιά. Ήρθε, ήρθε ο καιρός, πάει ο βασιλιάς. <κυρίζει> άλλα σε άλλα μέρη πάλι το ίδιο. Τελείωσε η βασιλεία. Της βασιλείας του κυρίου οκέστε τέλος. Αυτό επομένως είναι ο πραγματικός βασιλείας. Εμείς εμάθαμε να προσκυνάμε ανθρωπάκια και όχι τον καθαρτό Βασιλέα. Ο Τησού εστί η Βασιλεία και η δύναμη ο Θεός είναι ο δυνατός. Αυτός έχει την δύναμη, αυτός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ένα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός το κακό, την αμαρτία. Εκεί θα τορμούσαμε να πούμε ότι ο Θεός είναι ανίκανος, αδύνατος να κάνει την αμαρτία το κακό. Όλα είναι δυνατά στον Θεόν, οτιλίποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ένα δεν μπορεί να κάνει ο Θεός αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Να αμαρτάνει. Αυτό ο Θεό, γι' αυτό αυτό το αμάρτημα για τον Θεό είναι αδύνατο. Η δύναμη είναι του Θεού. Τον φοβάστε το Θεό. Τον φοβάστε. <κυρίζει> Δεν είναι σωστό να μην τον φοβάστε. <κυρίζει> το Θεό. Τον Θεό να τον σέβεστε, να τον αγαπάτε. Και να ξέρεις ότι όσο είσαι κοντά στον Κύριο, η δύναμή Του σε περιφρουρεί. Ας είσαι μόνος σου. Ας είσαι μόνος. Ας σας πω μια ιστορία. Κάποτε θα έχετε ακούσει ότι υπήρχε ο προφήτης Ηλίας και ο μαθητής Του, ο προφήτης Ελυσαίος. Κάποτε, λέει εκεί, κάποιο από τα βιβλία της Παλαιάς Δεθνήκη, νομίζω το Β βασιλειόν, το Γ βασιλειόν, δεν το θυμάμαι. Λέει ότι κάποτε ο βασιλιάς εκεί του Ισραήλ έβαλε σκοπό του να πιάσει τον προφήτη Ελισσέο, να τον θανατώσει. Του κάνε χαλάστρα στα σχεδιά του. Και έστειλε, παρακαλώ, χιλιάδες στρατό. Όταν σας λέω χιλιάδες, αν θυμάμαι καλά, δυακόσες χιλιάδες, 300 χιλιάδες, δεν θυμάμαι καλά. Κύκλωσαν το βουνό ο στρατός που έζούσε ο προφήτης Ελισσέος και κάποια στιγμή βγαίνει έξω από το κελάκι που ζούσε ο προφήτης, βγαίνει ο μαθητής του, ε. ο Γιεζή βλέπει και βάζει τις φωνές το παιδί Η γέροντα του λέει μας πιάσανε μας πιάσανε βγαίνει ο προφήτης Ελυσέως έξω τι να δει σμήνει σμήνει αποστρατιώτες είχαν κλείσει το βουνό και σιγά σιγά ανέβαιναν προς τη σπηλιά του Αγίου για να τον συλλάβουν τι συνέβη ο Άγιος ο προφήτης Ελυσέως Έμενε ατάραχος, ήσυχος ήρεμος. Το παιδί έτρεμε σαν λαγός. Γέροτα του λέει δεν φοβάσαι. <Κι> λέει εγώ δεν φοβάμαι. <Κι> εσύ του λέει δεν βλέπεις. <Κι> του λέει ο προφήτης ελισσαίος του παιδιού, του λέει εσύ δεν βλέπεις. λέει δεν βλέπω το στρατό. <Κι> Τίποτα άλλο δεν βλέπεις. Λέει όχι δεν βλέπω. Έκανε λέει μέσα του προ... προσευχή ο Προφήτης Ελισσαίος και τότε άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς του παιδιού και τί είδε γύρω γύρω γύρω γύρω σε όλα τα βουνά οπλισμένους αγγέλους τώρα του λέει είδες δεν είδα ηρέμησες ηρέμησα εντός των λίγων λεπτών όλα εκείνα τα στρατεύματα του βασιλιά Ήσαν κάτω νεκροί, 200-300 χιλιάδε φως ήσαν. Δεν έμεινε ούτε ένας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τον Παντοδύναμο Θεό ή ο Θεός υπερημών της καθημών. Ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί μας. Αν είχαμε εμείς πίστη στο Θεό, αν είχαμε άρχοντες πιστούς, Αφού νεμένους στον Θεό Γιατί να τρέχουμε στην Αμερική και γιατί να τρέχουμε στον Άτο και γιατί να τρέχουμε στην ΕΟ και γιατί να τρέχουμε στους όλους αυτούς τους ανόητους Γιατί δεν τους έχουμε καμία ανάγκη αλλά δυστυχώς χάσαμε τον Θεό, φύγαμε από τον Θεό και τρέχουμε τώρα να μας υπερασπιστούν οι άνθρωποι, τι να υπερασπιστούν οι άνθρωποι Δες λοιπόν τη δύναμη του Θεού. Ένας ήταν ο προφήτης της Ελησίας, Ένας. Και ο βασιλιάς νόμισε ένας. Που θα πάει. Που θα μου τρουπόσει. Που θα μου ξεφύγει. Ξέχασε όμως τον παράγοντα, τον θείο παράγοντα, τον παντοδύναμο Θεό. Έτσι δεν είπε ο Κύριος, στην Παλαιά Διαθήκη. Ένας λέει θα κινάει, θα κουνάει χιλιάδες και δύο μετακινήσουσι μυριάδες. Ένας χριστιανός πραγματικός Ένας που θα έχει φόβο Θεού μέσα του Ένας ο οποίος θα κρατάει τον Χριστό ζωντανό στην καρδιά του Αυτός με την προσευχή του θα ξαποστέρνει, θα του δίνει χιλιάδες και αν είναι και δυο, μηριάδες Να λοιπόν αυτό που θα λες τον Πατρή να το πιστεύεις να το νιώθεις μέσα σου εσύ Χριστέ μου είσαι ο δυνατός και ως σε όσους κινδύνους και αν αντιμετωπίσετε ούτε τη ζωή σε όσες περιστάσεις, σε όσες δυσκολίες να ξέρεις ότι οι άνθρωποι είναι αδύναμοι ανθρωπάκια, σκουλίκια της γης ένας είναι ο δυνατός αυτός ο οποίος επιβλέπει επί την γη και ποιον αυτήν τρέμειν ο απτόμενος τον ωραίο και καπνίζονται αυτός είναι ο δυνατός, του οποίου η ματιά κουνάει τη γη. Μόνο η ματιά, μόνο που την κοιτάει τη γη, την κάνει και τρέμει. Μη φοβάσαι λοιπόν, έχεις τον δυνατό τον Θεό, τον παντοδύναμο Θεό. Μη τρέχεις, μην ελπείσαι ανθρώπους. Τους βλέπω μερικούς κάνουν, θα ο Αντίχριστος, θα κάνει, θα φτιάξει. Τι φοβάσαι, ρε, τι φοβάσαι, τι είναι ο Αντίχριστος, τι είπα. Τι θα είναι! Ανθρωπάκι θα είναι. Θα του δώσει ο Κύριος διορία, θα το επιτρέψει. Θα του επιτρέψει ο Κύριος να κάνει 5-6 ανοησίες έτσι για να μας δοκιμάσει. Θα του το επιτρέψει ο Κύριος. Τι είναι! Σπουδαία τα μπρόκολα! Τι είναι! Τι είναι! Τι είναι ο Σωτανάς! Τίποτα δεν γίνεται ο Σωτανάς! Τίποτα! Μηδέη στους χείρους λέει μπόρεσες να εισέλθεις λέει διάβολε. Λέει εκείνη η ευχή η, η, ο εξορκισμός που διαβάζουμε στα μωρά παιδιά πριν τα βαφτίσουμε. Μηδέη στους χείρους λέει, ούτε στους χείρους λέει. Τα γουρούνια δεν μπόρεσες να μπεις μόνο σου λέει, πρέπει να πάρεις άδεια. Αυτή τη δύναμη έχεις ρε διάβολα. Αυτή, αυτή τη δύναμη έχεις. Τίποτα δεν είσαι μπροστά στο Χριστό. Έχεις το Χριστό και φοβάσαι, τι φοβάσαι ρε. Τι φοβάσαι, τι τρέμει 뭘 ναι, τι τρέμεις. Είναι ο Κύριος μαζί σου το πιστεύεις αυτό Το νιώθεις αυτό Τι φοβάσαι Από τι ενός σου Ποιο να φοβηθώ Ότι σου εστίνει η και η δύναμις, Και η δόξα Και η δόξα Ο Θεός είναι ο μέγας Εις τον οποίο αρμόζει η δόξα δόξα ή το, το φως σας είπα στην προσευχή σας όταν κάνετε την ιδιωτική σας ειδικά προσευχή πριν να αρχίσεις να λες τις ευχαριστίες σου στο Θεό πριν αρχίσεις να εξομολογήσεις τις αμαρτίες σου πριν αρχίσεις να Του ζητάς πρώτα πρώτα δόξα Κυριά μου στο Άγιο όνομά Σου δόξα στη Βασιλεία Σου δόξα στην ανοχή Σου δόξα στη μακροθυμία Σου δόξα στο ελεό Σου, δόξα στην αγάπη Σου, δόξα σε Σένα τον Πανάγαθο Θεό, δόξα σε. Κύριε δόξα Η Τη δόξα την απευθύνουμε σε Αυτόν που πιστεύουμε ως βασιλέα μας και για μας οι βασιλείς του κόσμου είναι τίποτα, ξώανα ανθρώπινα, α, α, ανθρωπάκια, ανθρωπάκια, μηδαμινά τα οποία τα βλέπεις μια μέρα και την άλλη μέρα τα βλέπεις και γίνονται σαν και, και σβήνουνε γραΐδια τίποτα δεν είναι η βασιλείς της γης, ένας είναι ο βασιλεύς, ο αθάνατος, του οποίου της βασιλείας, ουκ έστε τέλος. Η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, νιν και αυ, και εις τους αιώνας των αιώνων,